Στανά ήταν από ξεκινήσαμε πυροβολισμένα, αρχικά με βίδε και διάφορα βαριά. Όπλα, τρέξαμε κατευθείαν στα κατα... καταφύγε. Υπόγεια, υπόγεια σπιτιών. Κελάρια, απλά κελάρια είναι. Ε, με υγρασία, κρύο, με ό,τι είχαμε πάνω μα. Το μόνο που προ... πράγμα που προλάβαμε είναι να πάρουμε τα διαβατήρια μα, να έχουμε μαζί μα τουλάχιστον αυτό. Χωρί νερό, χωρί φαγητό, να, να περνάμε τι νύχτε μέσα εκεί που καταιγισμό, κατηγισμός, χωρί να ξέρουμε που πέφτουν. Δίπλα μα να έχουν πέσει σπίτια. Κόσμο να τρέχει καπνισμένο, να... να βρει τι θα κάνει. Δεν μπορεί να συντονιστεί εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που κοιτά να σώσει τη ζωή σου, να πάρει τα παιδιά σου. και να τρέξει, να τρέξει να φύγει μακριά από αυτό να βρεθεί κάπου λίγο καλύτερα. Δεν υπάρχει σημείο από το οποίο μπορεί να αισθανθεί ασφάλεια, διότι μιλάμε για, για δύο στρατιώτε οι οποίοι έχουν ίδιο πρόσωπο, ίδια γλώσσα. Είχω πάντα ήθελα να φύγω να μετακομίσω και τώρα το μόνο πράγμα που θέλω είναι να επιστρέψω και να είμαι με τους γονείς μου, με τη γιαγιά, με τα ζωάκια, έτσι όπω ήτανε πελιά. Δεν υπήρχαν φαρμακεία, δεν υπήρχαν καθόλου παρε, ε, μπορούμε να πούμε τα σπίτια μα γιατί ήταν στρατιωτικό νόμο. Όποιο έβγαινε ήταν σαν ποτέ γιατί υπήρχαν 600 με 1000 undercover του κυρίου Τάβερ οι οποίοι καθαρίζονταν ψυχρό. Αυτά που είδα στον δρόμο δεν θα ξεχάσω ποτέ. Θολά μάτια, πανικός, Ο ένα πατάει τον άλλον. Αναθεωρείς πάρα πολλά πράγματα. Αναθεωρείς ακόμα και τη σταγόνα του νερού όταν την έχει λείψει. Όταν έχεις λίγο νεράκι μέσα και λες εγώ δεν θέλω να πιω νερό και το αφήνεις για το παιδί σου. Και να σου λέει το παιδί σου μου μα μπαμπά, δεν έχεις πιει νερό. Ε, λες εντάξει εγώ δεν έχω πιει ή αλλά δεν με είδες ήμουν πιο εκεί. Είναι διηγήσεις από ανθρώπους που γύρισαν, μιλάνε ελληνικά όλοι. Έζησαν στο καταφύγιο κάποιοι από αυτού αυτές τις μέρες, στα υπόγεια, χωρίς νερό, χωρίς τα παρέτα χωρίς τρόφιμο με κολόκριο με μικρά χιόνι. παιδιά, χιόνι, η βαθμή είναι κάτω από το μηδέν, μωρά παιδιά που άντε να τα προστατεύσει αυτά, κρυώνουν πιο πολύ από τους μεγάλους μικρότερε αντιστάσεις ε, και... και να πρέπει να περπατήσουν χιλιόμετρα. Να, να οδηγήσουν, να οδηγήσουν και να περπατήσουν Άλλοι με, με, με τα κάψμα να μειώνονται να, Υπάρχει το πλαφόν των 20 λίτρων Άντε να πα παρακάτω όλα, όλα, όλα. Άντε να φτάσεις σε ένα ασφαλές σημείο Και στα σύνορα να αποχωριστείς και τον άντρα σου Ναι, χωρίς γιατί οικογένια. υπάρχει επιστράτευση και δεν μπορεί να περάσει στα σύνορα εδώ δύο ηχητικά από αυτά ε, είναι ιδιαίτερα νομίζω ε, μια κυρία είπε ότι είναι εδώ στην Ελλάδα ζει εδώ στην Ελλάδα, Ουκρανίδα δουλεύει, μιλάει και καλά ελληνικά και είπε, το ακούσαμε ότι πάντα ήθελα να φύγω από τη χώρα, να δουλέψω να μεταναστεύσω κτλ. Τώρα θέλω να γυρίσω ναι. τώρα που έχει πόλεμο ήθελε να φύγει κάποτε που είχε οικονομική ανέχεια και ήθελα, ήρθε εδώ και ποιο ξέρει τι δουλειά έκανε η γυναίκα. Για να στείλει εισόδημα κτλ. Τώρα θέλει να γυρίσει. Το ακριβώ αντίθετο, ενώ πέφτουν βόμβε. Αυτό που σου βγαίνει όμω για τον τόπο, σου, για την παραγωγή. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ένα αυτό. Και, και αυτό ένα... που βγαίνει, βέβαια, όλε αυτέ τι μέρε από τον ουκρανικό λαό, γενικώ, πώ το αντιμετωπίζει όλο αυτό, αλλά είναι τι ο τόπο του Βεβαίω είναι ηρωικό, όπω λένε, αντιστέκεται. Τι να κάνει, είναι το, το υπερβομών και αισιών. Αλλιώ το είχαν υπολογίσει. Θα το έκανε είχαν υπολογίσει, γιατί σε τέτοια θέματα, όταν μπαίνει. Το ξένο στράτευμα σε μια χώρα δεν λογαριάζει ζω, τη ζωή σου. Οπότε δεν θα λογαριάσει όλα τα χάσεις, υπόλοιπα. Από δεν έχει να χάσει. Και η ζωή σχεδόν είναι χαμένη εκείνη την ώρα. Το έχουμε ζήσει όχι εμεί εδώ και ούτε να το ζήσουμε. Οι παλιότεροι μα εδώ, οι παππούδε μα, που αντιστάθηκαν, όχι όλοι, γιατί κάποιοι ήταν στην άλλη πλευρά τη ιστορία και ήταν με του Λάβε Που συνεργάστηκαν με του κατακτητέ και συνεργάζονταν διαχρονικά ναι, ναι, με ναι. όποιον κατακτητή περνούσε. Ναι. Δεν είχαν διακρίσει αυτό, δεν είχαν θέμα ποιο κατακτητή ή τελειώσατε. Ένα εγχυτικό ήταν αυτό και ένα άλλο αυτό που είπε ο πατέρα αυτός που είναι στο κομβόι. Βγήκε σήμερα το πρωί στο Open, μια από τις αντρικέ φωνές που ακούσαμε που λέει αναθεωρείς τα πάντα και όταν ακόμη έχει το νερό μια σταγόνα νερό, τη δίνεις στο παιδί και του λες ψέματα ότι ήπια και εγώ νερό. Είναι μέσα στα αυτοκίνητα που ήταν χτες που ξεκίνησαν από την Μαριούπολη και φτάσανε σε μια άλλη πόλη και σήμερα ξεκινάνε από αυτή την πόλη για να φτάσουν στα σύνορα. Ναι. Είναι μαζί με δημοσιογράφους που δέχτηκαν επίθεση χθε. Επίθεση... Το αυτοκίνητο του Μέγκα δέχτηκε τις φέρες, ευτυχώς μόνο στο Λάστιχο. Και πέρασαν μέσα κανονικά από το πεδίο της μάχης. Χωρίς να ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που και την εξέλιξη που σου ρίχνουν το... γιατί το είπε. Αυτού... Είναι ίδιο ίδια η ίδια γλώσσα, πόρια. ίδιο ίδια πρόσωπο. Δεν ξέρεις ποιοι είναι η Μεν και η Δε. Κάποια διακριτικά υπάρχουν, αλλά είναι και παραστρατιωτικέ <που> ομάδε. Και να πάμε μέχρι να δει τα διακριτικά, να Όχι, καταλάβεις, Να καταλάβουν αυτοί τι είσαι, αν είσαι, τι και πώ. Αυτή η αναθεώρηση που γίνεται σε τέτοιε τραγικέ στιγμές, Ξαναλέω να μην τη ζήσουμε, να τη βλέπουμε. και ούτε καν να τη βλέπουμε, να τελειώνει όλο αυτό και να τελειώνουν όλα αυτά. Αλλά επειδή δεν πρόκειται ούτε να τελειώνει ούτε να τελειώνουν, ε, τουλάχιστον τα μεταδίδουμε, δημιουργούνται σκέψει. Μπα και μπορέσει η ανθρωπότητα, πολύ ρομαντικό όλο αυτό που λέγω και χαζοχαρούμενο, να σταματήσει αυτό που γίνεται τώρα και αυτά που γίνονται από εδώ και πέρα. Και στο μέλλον, γιατί θα σταματήσει τώρα ναι, κάποια στιγμή. Αλλά θα, άλλο θα ξαναγίνει μετά από κάποια mm, χρόνια, ναι. να γίνει ένα άλλο restart, κάποια άλλα συμφέροντα, κάποια άλλη αγωγή Αυτό κάποια... είναι ωραίο που το λέμε εμεί και ακούγεται σαν τα καλυστία που λένε οι κοπέλε παγκόσμια. Με, ειρήνη, παγκόσμια ειρήνη. Αλλά όσο υπάρχει ένα σύστημα που έχει συμφέροντα και το κέρδο, θα σκοτώνει ανθρώπου, θα καταστρέφει υποδομέ, θα γκρεμίζει κτίρια, θα βαράει τι ειρήνε, θα πεθαίνουν αθώοι. Αθώ Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έβγαλε χθε το Ρώσικο Υπουργείο Άμυνα, είναι 498 οι νεκροί. Φαντάρι, στρατιώτε, παιδιά. Δεκάτε. Δεκάτε, δηλαδή. Η επίσημη ενημέρωση και Να. 1.597 τραυματίε, mm. που σημαίνει και από αυτού κάποιοι ή θα μείνουν ανάπηροι ή θα σκοτωθούν. Τα επίσημα στοιχεία του Ρώσου Υπουργείου. Οι Ουκρανοί λένε ότι είναι 9.000 νεκροί. Ναι, 9.000 βέβαια. Εμεί μένουμε στα επίσημα στοιχεία των Ρώσων. Ναι, δίνουν 500 νεκρά παιδιά 18-25 ετών. Δικά τη. Δικά της, παιδιά. Δεν λέμε για του άμαχου. Το Πήγαν εκεί, δεν ξέρουμε αν συμφωνούσαν. Μπορεί με... τα είχαν καταταγεί. Προφανώ. Γιατί αδερ... μπορεί να σκοτώναν αδέρφια, να του σκότωσαν αδέρφια. Α, τι είναι, δεν εσύ, το λαό είναι. Ήδιοι, θα, ίδια θρησκεία, ίδιο λαό. Μικρή Ρωσία τη λέγανε την Ουκρανία μέχρι πριν κάποιε δεκαετίε. Όπω είμαστε εμεί, ρε παιδί μου, από τη Λαμία και πα... <laughs> πάνω. Ενώ, ρε παιδί μου, ίδιο λαό. Ανοίκο. ίδιο λαό είναι αδέρφια, είναι κανονικά. Και αυτά τα στοιχεία τα δίνει επισήμω, που σημαίνει οικογένειε, μάνε που θρυνούνται. Δεν ξέρω πώ μεταδίδονται όλα αυτά στη Ρωσία. Θα έχει μια αξία, επειδή όλα τα κανάλια έχουν ανταποκριτέ Ρώσου, που είναι σχεδόν σε 24 ώρη βάση και μα ενημερώνουν. Λένε την άποψη τη Ρωσία και σωστά λένε την άποψη τη Ρωσία. Θέλουν να την ακούσουμε, γιατί υπάρχει μια συζήτηση γενικότερη. Τι είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν από τη Μόσχα, από το Ρωστόφ. Είναι αυτοί που θα πουν την άποψη του επιτιθέμενου. Και ευτυχώ που του έχουμε εκεί και είναι και χρόνια δημοσιογράφη να μα πούνε την άποψη. Θα τη φιλτράρουμε. Ξέρουμε ότι θα το δεχτούμε μάστι αλλά πρέπει να ξέρουμε τι λέει ο κόσμο. Και τι γίνεται Έδωσε συνέντευξη ο Λαυρό. Ακούσαμε εκεί, πριν λίγο τι λέει ο Λαυρόφ. Είναι το, πολύ ενδιαφέρον. Το, αυτό. το τι μεταδίδεται εκεί είναι άλλο θέμα. Η κατάσταση είναι. Θα μια αξία. Βόρεια όμως. Κορέα. Το ξέρω ότι είναι Βόρεια Κορέα. Θα έχει μια αξία. Τι αλήθεια, τι 498 επισήμω ανακοινωμένοι Έχουν δείξει τα κανάλια του τι γίνεται, έχουν δείξει τα φέρετρα, τι κηδία, τι οικογένειε. Απολογιστέ. Είναι οικογένειε. Λέζα, μην είναι ενημερώθηκαν. Το λέει επίση δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε ένα μαύρη δίκτυα είναι αυτή ε, δεν ξέρουμε του άμαχου ακριβώ πώ είναι νεκροί άμαχη, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Δεν είναι και η ώρα τη καταγραφή και αλλιώς, όχι. Δεν είναι πρώτα τον Προφανώ. Και αυτό που επίση έχει δώσει ο ΙΕ είναι πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφευ που έχουν φύγει μέχρι στιγμή. Ευτά μέρε. Εφτά μέρες βομβαρδισμών και πολέμου, ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι. Μέχρι στιγμής στα σύνορα Ρουμανίας, Μολδαβίας και Πολωνίας με την ε, Ουκρανία. Θέλω να πω την προηγούμενη Πέμπτη, την προηγούμενη Τετάρτη κοιμήθηκαν κανονικά στα σπίτια τους όλοι αυτοί. Και μια εβδομάδα μετά. Όχι μια εβδομάδα. έξι 7 ώρε όταν ξύπνησαν το πρωί γίνανε πρόσφυγε. Ναι, έπρεπε, να πάρουν, τώρα, ναι. έπρεπε ναι, να πάρουν και το αυτοκίνητο. Σε και κάτι ατέλειο, το σουρέ που δεν προχωρούσαν. Πώ περνούσαν εκείνες οι ώρες Γιατί... σε αυτά τα αυτοκίνητα, Γιατί δεν ξέρει. Είναι μια αυτοκινητοπομπή, η οποία είναι και στόχο. Βέβαια. Αμα θέλει κάποιο. θέλει κάποιος, πολύ εύκολα γίνεται στόχο. Όπω έχει γίνει ένα κομβόι, θυμάμαι, στο Κόσοβο, που ήταν με κάρα. Φεύγαν κάποιοι άνθρωποι και του βοβάρδισαν από πάνω. Οι φίλοι, να το εκεί, εμεί δηλαδή. Οι η... καλοί. Η Δύση. Η, δύση, η, δύση, που, η Δημοκρατική Δύση, ρε παιδί. Μου, που, είμαστε, είχε... που δεν είναι, α πούμε. Είχε αυτοί οι τύπου Πούτιν. Τα κάρα είχε βοβάρδισε. Τα κάρα. Καλά, είναι δικτάτορα. Δεν το Όχι, συζητάμε. Είναι, είναι... δικτάτορα. Αλλά έχει διαφορετική. Η Δημοκρατική Δύση έχει διαφορετική αντιμετώπιση σε τέτοια θέματα. Δεν έχει δικτατορικέ ανησυχίε. Ωραία Έχει ωραία βιτρίνα. ωραίο αμπαλά. Αυτό που δεν είπαν. Έχουν... Όχι για αυτούς που λένε που καρτεφύκανε και όλα σε τις Κάποιοι οι οποίοι στηρίζουνε τους διτικούς σε, σε όλα όσα κάνουν. Δεν όλα αυτά είπε, τα δεδομένα. Σε όσους καινοτομίες έχουνε κάνει βέβαια. Σε νότιες βέβαια, χώρες με β' μετά, κάτι μετανάστες, κάτι μάφρυς δεν είναι αυτή τώρα ένα εκατομμύριο, ωραίοι, ταρδάνοι άνθρωποι, ωραίοι, τα... ξανθό γένος. Ναι, ναι, ναι. Α, μα, μα, ωραίοι, κανονικοί μετανάστες, που λέει και ο Μηταράκης. Αυτό, αυτό ακριβώ και επειδή η ιστορία, δεν ξέρω και η πραγματικότητα και η ζωή, έχει βαλθεί τα τελευταία χρόνια να μα δίνει μαθήματα ταχύριθμα, Την τελευταία δεκαετία, δεκαπέντα ετία. Έχει, σε βαθμό που δεν τα προλαβαίνουν. Όχι. Ναι. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για του πρόσφυγε εδώ. Θυμάμαι του Μιτιλινιού που διώχνανε του Αφγανού, Πακιστανού, Μπαγκλαντεσιανού, από τη Συρία, τι γυναίκε που ήταν και έγκυε και όλα αυτά και λέγανε πρόσφυγε, να πάτε στα μέρη σα. Δεν πέρασαν δύο χρόνια. Απαντήθηκε, ήρθε, ήρθε από την πάνω μεριά. Τώρα και άλλοι πρόσφυγε που θα πάρουμε και εμεί. Και βεβαίω να πάρουμε και πρέπει να πάρουμε. Και θα πάρει όλη η Ευρώπη πρόσφυγε και δεν του προλαβαίνουν κιόλα έτσι γιατί φεύγουν. Σε κάτι πολύ υποδέστερο, η φωτιά στη Βόρεια Εύβοια μέσα σε ένα βράδυ φύγανε και μπήκανε με τα νυχτικά. <στα Στα α, καράβια, στο καράβι για να πάνε δίπλα σιγά-σιγά. Για να πάνε στο δίπλα σιγά-σιγά. Πώ μπορεί να αλλάξει μέσα σε ώρες σε ώρες πια, σε ώρε. Κοιμήθηκαν το βράδυ οι Ουκρανοί και ξύπνησαν. Είναι σήμερα ζουν, δεν ξέρω σε ποιε χώρες έχουν μοιραστεί και πώς θα ζουν και τι δουλειά θα κάνουν ε, και, και τι αφήσαν πίσω και πώς έχουν μοιραστεί, γιατί δεν έχουν κατέβει Όχι. υπάρχει επιστράτευση ναι, οι άντρε είναι πίσω, ναι, ναι. όλοι δεν ξέρω αν θα ξαναδούν αυτά τα παιδιά, αυτές οι μανάδες στους τους άντρε και τις οικογένειές τους Όλα <σοφίλου> αυτά <σοφίλου> λοιπόν είναι συναισθήματα που γεννούνται βλέποντα όλο αυτό που βλέπουμε. Βέβαια, αν έρθει στην Ελλάδα αυτή η κανονική μετανάστευση, θα έχει δικαιώματα, άδειε, δώρα Χριστουγέννου. Δηλαδή θα του φερθούμε, ξέρουμε εδώ, σε αυτού του κανονικού πρόσφυγε. Αν έρθουνε στη δουλειά, δεν θα μα πάρει τη δουλειά αυτή. αυτούς εμπειρία. θα του δεχτούμε. Ελάτε. Έχουμε εμπειρία από όλα αυτά. Στην πανοολάδα του βλέπουμε. Όχι, εκεί είναι άλλη. Mm. Επειδή ξεκινήσαμε με όλο αυτό, η Κατιούσα από κάτω έπαιζε σε εκτέλεση βιολιού. Και λίγο, λίγο Καλίνκα μετά. Καλίνκα στο τραγούδι. Και ξανά, τέλος, ξανά Κατιούσα. Προσπαθούμε έτσι να βάζουμε του ήχου που μα θυμίζουν, που παραπέμπουν. Είναι από εκτελέσει σε χρόνου ανύποπτου, χαλαρού. Εδώ ήταν από ένα live που είχε κάνει μια κοπέλα, μια μουσικός σε ένα θέατρο. Ε, σε να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, ναι, σε μια άλλη. άλλη σε κάποια γλώσσα, γλώσσα έχουν έτσι κι ε, αφ αφορούν ναι. αυτά τα τραγούδια. Και τις δύο και περιπτώσεις. Ήταν δεν και οι ίδιοι μέχρι ήταν πριν 30 ίδια χρόνια. Και όταν αυτά τα τραγούδια, ήταν ένας ο λαός, όταν αυτά τα τραγούδια βγήκανε και... Ένας λαός, εκατό εθνότητες, ένας λαός ήταν η Σοβιετική Ένωση, εκατό εθνότητες που όμως η κάθε εθνότητα έχει την αυτοδιάθεσή της, την αυτονομία της και δεν διανοεί το κανείς να μισήσει, να σκεφτεί ότι θα πάρει έδαφος από τον άλλον Και όχι μόνο αυτό, όταν εξέσπασε η Επανάσταση το 17, πολλέ από αυτέ τι εθνότητε δεν είχαν γραφεί, δεν ξέραν να γράφουν οι άνθρωποι. Του έμαθαν γραφεί στη γλώσσα του, στι παραδόσει του, με το διακριτό ρόλο η κάθε εθνότητα, μπλέχτηκαν μεταξύ του. Οι Ουκρανοί παντρεύτηκαν, Ρωσίδες, Αζέρ, Γεωργιανοί, όλα αυτά μαζί. Με το που έληξε όλο αυτό, όλοι στα μαχαίρια, όλοι στον πόλεμο, γιατί έχει προηγηθεί η Γεωργία, το Αζερβαϊτζάν, Ναγκόργο Καραμπάχ, Τσετσενίε. Όλα αυτά. Και ε, τώρα με αυτόν τον τάξο, τρόπο. Τώρα από την Ηνωμένη Γιουκοσλαβία πήγαμε στην Ενωμένη Ευρώπη όμως. Mm, δηλαδή ξέρω ότι πάνε σε, μια, σε ένα λιμάνι ασφαλές. Τα όμορφα χωριά Απάνεμο. όμορφα και εγώ. Ήταν yes. μια από τις ταινίε που αφορούσε τι Γιουκοσλαβία. Να ξεκινήσουμε όμως και κανονικά γιατί ξεκινήσαμε με το βιολί θα ξεκινήσουμε και κανονικά. Είμαστε στο ανατολικό σύνορο της Ευρώπης και ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι στην άκρη της επίρου μας, είναι και στην καρδιά της, ανατολικά της Ευρώπης, αλλά στο κέντρο πάντα της δύση. Είμαστε η Δύσοι και ανήκουμε στην ελευθερία. Και ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι στην άκρη της επίρρου είναι και στην καρδιά της. Ανατολικά της Ευρώπης, αλλά στο κέντρο πάντα της Δύσης. Εδώ ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να περιγράψει πού είμαστε. Και τόπι έτσι όπως θα ακούσαμε. Δηλαδή είμαστε στην άκρη, αλλά στο κέντρο. Ταυτόχρονα είμαστε και Δύση, αλλά η Δύση είναι ανατολικά και κέντρο και παραπέρα και τέρμα. Και κάνει ένα βήμα πριν τον κρεμό. όλα αυτά Παράγοντα ιδεσαϊκού. Κατά μία είναι. Τότε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όλοι συμφώνησαν. Κάποιοι κατάλαβαν. Δεν χειροκρότησαν κιόλα. Τι να χειροκροτήσουν. Το Υπουργικό είναι με. Όχι, δεν χειροκροτούν. Δεν ξέρω αν κατάλαβαν. Πολλοί από αυτού θα είπαν για να το λέει ο Κάτι θα ξέρει. Ναι, μωρέ. Δεν χρειάζεται Άμα είχαν ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο. Ναι. Δηλαδή τα Υπουργικά τώρα που γίνονται με τα. Δεν νομίζω να γίνονται. Απλά είναι μια κάμερα μόνο να βλέπει τον Κυρία Κομιτσοτάκη και μετά κλείνει. Ότι και καλά συνεδριάσαμε. Δεν χρειάζεται να συνεδριάσαμε. αφού ο ίδιος αποφασίζεται αυτά είναι βαρετά κιόλα, είναι και χρονοβόρα είναι 14 ώρες που πήγε θα ρωτήσει τον Κικίλια τι θα κάνει, α πούμε γι' ένα ωραίο για τον Κικίλια ότι είναι πολύ άτυχος γιατί έγινε υπουργός υγείας τούτο είχε πανδημία, έγινε υπουργός τουρισμού τούτο ο πόλεμος που ακυρώνουν όλοι οι Ρώσοι δεν θα έρθουν Και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, εμεί συμβάλλαμε, σαν χώρα που είμαστε στην άκρη και ανατολικά, και στο κέντρο και στην ψυχή και τη Δύση. Αντίστοιχα, όπω λένε και έγκυρα site, διάφορα site, μόνο το κυριάκο φοβάται ο Πούτιν. Εννοείται. Σε Άκου, το έδασε ο Οικονόμου, κυβερνητικό το, εκπρόσωπο. Του Σκάιερ ο, ο κανονικό. Πρωταγωνιστούμε στην Ευρώπη και ο Κυριάκος Μιτζωτάκη με το κύρο του. Ε, ναι, ε, ε, τίσα, τηλέφωνα τηλέφωνο. Έτσι, Θυμάσαι τη βουλιουκλάκη που στη μοντέρνα σταχτοπούτα. Ενώ ήταν μια κοπέλα που είχε γεννηθεί σε μια αυλή φτωχιά που τραγουδούσα με τον πιστικό τη λίγο υπομονή. Ναι, αλλά καλήσει στενογραφία. Όχι μόνο. Έκλεινε τα χρηματιστήρια. Ζηρήχη, κλείστε, κάντε, όλα αυτά. Ενώ ήταν και άνεργοι πριν. Ε, έτσι είναι και ε, ο Κυριάκο Μεντζοτάκη. Από ένα τηλέφωνο στο άλλο και ρυθμίζει κοινή τα ανήματα στο κάτω. Έπρεπε να σε μια γειτονιά ο Κυριάκο. Του Παρισιού, βέβαια. Ναι, ε, ναι. Ε, ε, του... ε, που φτούραγε στο Παρισιού. Συγγνώμη, Μυραμπό. Στη γειτονιά μα. Στο 16ο <laughs> αροντισμό. Παρι... Στο παρισιού. Παραπαστήσιο που φτούραγε στο παρισιού. Ψυχικό δηλαδή του Παρισιού, για να το λέμε. Εκεί ήταν Μην ξεφεύγουμε όμω. Θα μείνουμε. Πάμε στην αδερφή του Κυριάκου. Στην τώρα. η οποία μας εξηγεί τι καλό κάναμε, γιατί στείλαμε όπλα στην Ουκρανία, να το ξέρουμε αυτό. Ρώσικα, Ρώσικα. By, ναι, δεν έχεις μαζί. Εντάξει, αυτά είχα. Ένας λαός δεν είπαμε. Ε, έφυγε χτες το κομβόι από τη Μαριούπολη, δίνησε χίλια χιλιόμετρα, δέχτηκε και κάτι πειρά και σήμερα πάλι ξεκινάει από μια άλλη πόλη για να πάει άλλα χίλια χιλιόμετρα να φτάσει στα σύνορα. Ενώ λοιπόν έχουμε Έλληνε εκεί. Ενώ πρέπει να αδειάσει από Έλληνε όσοι θέλουν να φύγουν. Την ίδια ώρα ω Ελλάδα στέλνουμε όπλα στη μία πλευρά. Ακούγεται καλό όλο αυτό. το λέει έχει μια προστίκη ειρηνική. Όχι. Ε, Α, όσο έχει Έλληνε εκεί και έχει ανοιχτά μέτωπα, στείλτα σε μια βδομάδα αφού έχει αδειάσει. Μια απλή σκέψη. Τέλο πάντων, μέσα σε όλα τώρα, αλλά επειδή το ΝΑΤΟ είπε. Ποιο θα έφερνε, θα έλεγε όχι και ποιο θα όρθωσε ανάστημα. Το είπε ανάστημα. τον Άτου τελικά ή μόνος σου τα έκανε ο Κυριάκος? Το είπε τον ΝΑΤΟ και ας α λέει ο Τσίπρας να το πει τον Άτους. Ε, Η στην τύχη τα λένε. <laughs> δηλαδή βγαίνει ο Τσίπρας, δεν σκέφτεται, θα εκτεθεί. Όχι. Δηλαδή, μην το πω, θα <laughs> γίνω ξεφτήλα. Είναι Αστείο εντάξει. Σοβαρό αυτό. Τι να Θα Το πήρε όχι 61% και το έκανε. Ναι, ναι. Τα, τα βασικά. Τώρα. Αφού το, παιδε, το, το μόνο ναι. που δεν νοιάζονται είναι αυτό γιατί είναι από κάτω και έτοιμο κόσμο να δικαιολογήσει όλη αυτή τη βλακία και την παπάντζα. Mm. Και να ξαναδώσει 39, 40, 45% στον έναν, στον άλλον, στον παράλλον. Κανένα Δεν δε σκέφτονται με πολιτικά κριτήρια. Αν είναι νέο ή άφθαρτο. Οπαδικά είναι. Σε όλο, είναι οπαδικό. Τι είναι άφθαρτο. Άφθαρτο ο, ο, ο Τσίπρα. Η Ντόρα λοιπόν μα λέει, λέει τι καλό κάναμε στην Ουκρανία. Στείλαμε όπλα καλάσνικο, τα οποία καλάσνικο είναι ακριβώς τα όπλα τα οποία ξέρουν οι Ουκρανοί και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ εύκολα. Αυτό το οποίο στείλαμε δηλαδή είναι χρήσιμο για τον κόσμο εκεί, ο οποίος πάει και στέκεται στην ουρά, είτε είναι 16 χρονών είτε είναι 106 χρονών. <Τι> Ε, είναι χρήσιμα, Έχει. δεν στείλαμε Φίλες ένα όπλο. Σαν την ηλεκτρική τη σκούπα, όλοι ξέρουν να βάλουμε. βάλουν. Ένα κουμπί είναι. Ότι ξέρουν οι Ουκρανοί πόσο δύσκολο είναι να το δουν καλά στην Ουκρανία. <laughs> Σου έρχεται, <σε ένα> τώρα. <laughs> τι έχουμε εμεί, έχουμε κατήλυνση. Θέλω ένα όπλο και εγώ ναι. να μου στείλουν Φέρε, ξέρω, κάτι που να βλέπει. Να... <laughs> <laughs> <laughs> ένα πατέρα μικρό. Που ξέρουμε, έγινε το για τα κάτω. Να μα στείλει κάποιον που να βλέπει τι Δεν ξέρω εγώ. Το παρουσιάζει ω κάτι πολύ καλό, ότι χρησιμεύσαμε στου Ουκρανού. Και με ευκολία κιόλα. Δεν του βάλαμε ούτε μάνιολ, ούτε να ψάχνουμε πώ θα δέσει το όπλο, πώ θα κολύσει από το μάνιολ Το, ικέα, το, λύσιμο, <laughs> <δεν έχω τώρα. laughs> το λύσιμο του όπλου και αυτέ τι βίδες Φίδες Φίδες και τα αλένα... με αλενάκια να φιδώνει το, το Το γεμιστήρα τώρα. να βάζει από κάτω. Τα ξέρανε, γι' αυτό του τα στείλαμε. Τα οποία ήταν από κάτι φορτία κατασκευμένα, νομίζω. <laughs> <laughs> τα Ναι, ήταν κατασκευμένα. <laughs> <laughs> δώσο. Δεν έχει σημασία που τα βρήκαμε oh, εμείς. Αφού δεν στείλαμε. Μπορεί να έχει πάρει το καλοκαίρι. Τα είχαμε στείλει στο τσουνάμι κάτω που είχαν ανοίξει τα κουτιά στο τσουνάμι το 2000. Και αυτά χρήσιμα θα ήταν. Επίση εύκολα στη χρήση του. Και ελιέ. Εγγυέ, περούκε και κοιλότε. Η αλληλεγγύη αλληλεγγύ, αλληλεγγύ. τότε θα χαιρετίσουμε το νόμο Το 2005 κάτω. Ε, αυτά λέει η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ σαν κάτι καλό το παρουσιάζει. Στήλαμε όπλα, τα θέλαμε να σκοτωθούν με όπλα που ξέρουν. Συμβάλαμε και εμεί εδώ. Επειδή ξέρω πώ είναι η κατάσταση σε αυτή την κυβέρνηση, πώ είναι αυτή η κυβέρνηση, μα έχει δώσει δείγματα γραφή. Ωραία. Σφαίρε, τι λένε. <laughs> ελπίζω, ναι. Δεν ξέρω. Ναι, δε, δουλεύει 14 ώρε την ημέρα με σελίδε ο Σιχαστή. Δεν ξέρει να για τώρα από κριάτικα τέτοια. Δεν ξέρω. Πάντω στείλαμε κάτι για να του χρησιμεύσει. Που λέει, τώρα, είναι ωραίο ότι θα σκοτωθούν άνθρωποι με αυτά. Και στείλαμε κάτι που θα χρησιμεύσει, θα του είναι χρήσιμο. Μετά από να το κρατήσουν εκεί μίλιο, να λένε από την Ελλάδα έχ σουβενίρ, έχω σουβενίρι, έχω. Όσοι. Μα τα είχαν στείλει κτλ. Και, και βάλαμε και το Καλασνίκοφ, γιατί ο παραλογισμό στη Δύση πια. Έχει χτυπήσει κόκκινο, διάβαζα ότι το Netflix ακυρώνει παγώνει όλες τις παραγωγές που θα γύριζε στη Ρωσία, ναι. το Netflix. Στους παραολυμπιακούς που ξεκινάνε αύριο στην Κίνα αποκλείονται ό, οι, οι, όλοι οι Ρώσοι και οι -Ρώσοι παραολυμπιακοί αθλητές. Πολύ, θυμίζει άλλες εποχές λίγο αυτό. Όντως. Ε, ύστερα από απέτηση των χωρών η ΔΟΕ ανακοίνωσε όλο αυτό Ορίστε, όλοι το κάνω και σας φταίει μεν δόνη πάλι Σα φταίει μεν δόνη που κόμψτε τον Τζαϊκόφσκι Οι γάτες, το διοικητικό συμβούλιο Μια παγκόσμιας Ομοσπονδία. Τι γάτες? Ε, οι καμία γάτες, καμία, οι Καμία γάτα που εκτρέφεται στη Ρωσία δεν επιτρέπεται να εισάγεται Και να καταχωρείται σε οποιοδήποτε γενεαλογικό βιβλίο της ΦΥΦΕ Έτσι λέγεται αυτή η ομοσπονδία. Καμία γάτα που ανήκει σε εκθέτες που ζουν στη Ρωσία δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε έκθεση τη FIFA, αυτή τη Ομοσπονδία για τι Γάτε. Εξορίζουν. Τις γάτες. Τις, γάτες. τις γάτες και. Ο... Το έχει τερματίσει ο πλανήτη, ο... Και η γελιότητα. Η από, η να μια... από, από εκεί σίγουρα <laughs> το <laughs> βλέπουμε <laughs> κιλάει όπω μπορεί. Αλλά η από εδώ που υποτίθεται έπρεπε να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων. Δεν λέω τα μπαλέτα, του διευθυντέ ορχήστρα που του διώξαν και ο Κοστορίτσα. που έχει γράψει... Ε, όχι, εδώ είναι ο Μπρέγκοβιτς. Ο Μπρέγκοβιτς. Ο έχει γράψει την ταινία, το Underground, τη μουσική που ακούμε. Τον, ε, του, του, του είχαν δώσει ένα βραβείο το 2017. Το πήρε και Μια τσέχικη, μπράβο, ακαδημία κινηματογράφου. Το παίρνει πίσω αναδρομικά. Ωραία. Επειδή ο Κοστουρίτσα, ο σκηνοθέτη έγινε δεκτός στη Ρωσία να γίνει διευθυντής σε ένα θέατρο, μια ακαδημία θέατρου εκεί. Πω τώρα ενώ το λέμε ε, στον πόλεμο έγινε Ναι, λίγο δεκτός. πριν. Αλλά ψάξαν στην Τσεχία που, ήταν το, που το είχαν δώσει στο φεστιβάλ και το παίρνουν πίσω. Ε, επειδή ο Κοστουρίτσα... πάει και γίνεται διευθυντής δηλαδή... στην ουσία πάντα, δηλαδή μπαίνει η αντίδραση είναι από τις κυρώσεις που αποφάσισε ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από αυτές τις που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή ο Πούτιν. Ένωση οπότε ε, βάλε τη συνέχεια του Καλασνίκοφ κόλλα και τις διαφημίσεις επειδή στείλαμε και τους είναι χρήσιμα γι' αυτό ναι, ναι, λέω όπω είπε τώρα και εδώ είμαστε σε λίγο say Και με τραγούδια έτσι σχετικά κάπως Λέε στέλνει εδώ ένα μήνυμα Στα κρατής και λέει παιδιά όλα καλά όμως Εδώ κάνετε ένα λάθος Οι μη δεν έδιωξαν πρόσφυγε. Σα ίσα που φιλοξένησαν και άνοιξαν καρδιές και τα σπίτια τους Στους πρόσφυγες θυμάστε τις τρεις γιαγιάδες Και τα λοιπά και Ναι ήταν αυτή η πλευρά προφανώς Αλλά ήταν και οι άλλοι Που διώχνανε τη βάρκα Που τα πούργαζανε. Όπω πρόχραναν να κάνουν τα pushbacks. Μυτιλινή ήταν, ήταν και αυτή. Και αυτή αλλά και το επίσημο κράτο συνολικά και όχι μόνο στη Μυτιλίνη. Και στέλνει και ένα, έχει στείλει στο mail ένα ακροατή για τι εκπομπέ των, προ... των προηγούμενων ημερών και λέει: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, παρουσιάζεται μόνο τη μία πλευρά των πραγμάτων το οποίο λειτουργεί ω προπαγάνδα την περίοδο πολέμου. Mm. Λέτε, καταδικάζομαι την εισβολή, αλλά είναι ναζί. Όντω υπάρχει μια μερίδα φιλοναζιστικών ομάδων που δρούν στον πόλεμο που συμβαίνει τα τελευταία χρο... 8 χρόνια. Αλλά δεν είναι όλη η Ουκρανία έτσι, καλά έχει είπαμε αυτό, είπε, κανεί, είπε... Όχι, η Σιμία Όχι, όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. <laughs> Προφανώς, δεν είναι ελεύχο κιόλα, λε και απλόχερα, κάτι τέτοιο. Λέω, λέω, ναι, όχι, κάτι τέτοιο δεν έχει υποθεί προφανώ. Έχει παραστρατιωτικέ ομάδε, το τάγμα του Αζόφ, έχουν γραφτεί, φωτογραφίζονται. Δεν πήραν εκλογές εκλογέ 2,5% και 2,8% νομίζω Δεν είναι τώρα στην Βουλή, ήταν στις προηγούμενες, όμω δρούνε με όπλα. Σε περιοχέ χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις τη Ουκρανία. Mm. Χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για να πει: Να κοιτάξτε τι γίνεται εκεί πάνω να κάνω από ναζιστικοποίηση, όπω το λένε. Γενικώ χρησιμοποιούνται από τη Δύση. Κάνουν οι Ναζί πάντα είναι χρήσιμοι για το σύστημα. Σε καμία περίπτωση δεν είπαμε ότι τα 44 εκατομμύρια Ουκρανών είναι Ναζί. Δεν έχει υποθεί αυτό, δεν θα μπορούσε να υποθεί σε καμία Επίσης, δεν υπάρχουν Αλλά όταν κάποιο κάνει μια εισβολή σε μια άλλη χώρα Προφανώς, για να την κατακτήσει. Τι, δεν τι, υπάρχουν Αλλά και Τώρα την καταλαβαίνει είμα... βέβαια ο καθένα. Εντάξει. Αλλά το καταλαβαίνει άλλο θέμα. Υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν το Βελόπουλο και του λένε Σε αγαπάω, <τυόλες> ναι, ναι, ναι, ναι. αγαπάω αυτό, ναι. αυτό ακριβώς. Ε, να κρίνουμε. Αυτό είναι η οικογένειά του, οπότε. Ναι, αλλάζει το πράγμα. Μπορεί να το παίξει <σας> Να κρίνουμε τα θέματα πολιτικά, προτείνω. Μαχαλ. Και θα ακούσουμε. Τι? Τα έχουμε ακούσει, αλλά θα Σιση κάνουμε. Χριστίδου. Όχι. Α. Α. Α, κοντά έπεσες. Α. Βούλτεψη και ράμφος. Πέρασε μια δεκαετία. Στη διάρκεια τη οποία ο Πούτιν θέλησε να βγάλει από πάνω το στίγμα του Καγκεμπίτη, γι' αυτό ήταν εξαφανισμένος, γιατί δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρουμε πώ ήταν και στην οχράνα του, του, του, του τσάρου αυτό, το, γιατί έχει πάει τόσο χρονό και είναι, όπως είδατε, αναλύοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τρόπος με τον οποίο ζει στο παρελθόν είναι κάνοντα lifting στο πρόσωπό του. Είναι κάνοντας lifting στο πρόσωπό του. Είναι πολύ μεγάλη σημασία το να μην προσέχει κανείς. Έχει μια τέτοια νεανικότητα και είναι τόσο το πρόσωπο, ώστε κάτι έχει κάνει και το διατηρεί με αυτόν τον τρόπο. Έχει ανάγκη να νεάζει. Και ξέρετε, όταν έχει ανάγκη να νεάζει, έχει και την ανάγκη να δέρνει κιόλα. Εδώ ακούσαμε την κυρία Βούλτεψη και τον φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο. Γιατί διαχωρίσουμε. Η Βούλτεψη δεν είναι φιλόσοφο. Πώ δεν είναι. Α. Ο Άκου τη λέει επιπέδου ράμφου. Ε, όπως και ο ράμφου είναι, είναι στο ίδιο, ίδιο τύπενδε, έτσι κι αλλιώς. Η μία λέει ότι είναι αναλύωτο. Την παραξενεύει που έχει. Το έξω. μυαλό τη εκεί αυτήν. Το μαλλίπω είναι. Δεν είναι Το μαλλίπω είναι μέσα τη όρη. Ωραίο ο δεξιό έτσι σκέφτεται. Σωστό. Την επιφάνεια μόνο. Ποτέ δεν βρίσκει ουσία και αιτίε. Φτιάξει. Ουσία και μπακελάρι. Έρχεται ο μπακελάρι και λέει καλε πώ κρατιέται. Ναι, ναι, κοίτα να δει. Κοίτα να δει. Έρχεται και ο φιλόσοφο και λέει ότι κάνει lifting. Το πάει παραπέρα γιατί είναι φιλόσοφο. Το έχει φιλοσοφήσει. είναι. Και όποιο κάνει lifting και νεάζει τι είναι. Δολοφόνο, θέλει να δέρνει, πολεμόχαρο, νεάζει κτλ. Να τα πώ έρχονται που και μπορούν και είναι μπορούν, όλα αυτά. όλα. Γιατί είσαι στη νιώτη, έχει μια επαναστατικότητα, να κα... όλα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι... Άρα, αν δεν είχε κάνει lifting ο Πούτιν, δεν θα είχαμε όλα αυτά. Μα είσαι κανένα mm. με κρεμασμένο κόλλο και μούρι να που κάνει θα θα τώρα, Α, μα είσαι σφρυγιλός. Γι' αυτό έκανε και τα judo Πούτιν. Γι' αυτό κυνηγούσε Α, κάτι extreme sports. Ο Ράμφος είναι η ιδεολογικός πυρήνα σκέψης της δεξιάς ο αντιλήψεως στην leader. Ελλάδα. Think tank. Και Think λέει tank. αυτό το πράγμα για τον Πούτιν, που ούτε στα στις εφημερίδες της Lifestyle δεν γράφονται κάτι τέτοια. Σου λέμε μην τα βάλουμε, βλακία είναι. Ντρέπονται. Θα δεν ντρέπονται, ντρέπονται. <laughs> ντρέπονται. το σκέφτονται, αλλά, αλλά όμως... να είμαι άστο. Βγήκε και Και είναι ο ιδεολογικός καθοδηγητής. Μπρόβο. Από αυτού που καθοδηγούνται. Βγαίνει και ο Biden να κάνει διάγγελμα. Ο Biden είναι κρεμασμένο. Να... Καλά, εντάξει. Σαμπατσόκρι. είναι ο Biden. Ούτε να κάνει. Μην κρυστάλλινη μη φιλόσοφος γίνει σε Να βάλει, να είναι λίγο φρέσκο. Πέτρο. Μα άμα τα κάνει αυτά θα κάνει πόλεμο. Α, Καλύτερα να είναι κρεμασμένο. Που δεν κάνει. Πού δεν κάνει. <σχ> Πού <πόλεμο>. δεν κάνει. Ευτυχώ. <σχ> Γιατί αυτού κρεμασμένου δεν κάνουν πόλεμο. Του βλέπεις Όχι. έτσι. Δεν έχει κάνει κανεί πόλεμο. Όχι. Και κάνει ένα σαρδάμ. Αντί να πει ουκρανικό λαό, λέει ποιο λαό είπε. Putin may circle Kiev with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Of the Iranian people, he'll never he'll never extinguish their love of freedom, and he will never never weaken the resolve of the free world. Ήταν κοίκη της Ουκρανίας στην Αμερική, Ουκρανία, Ουκρανία, και θα ακούγεται τώρα Ιρανικό λαός. Λέει, okay, thanks. Η γλώσσα πα στην αλήθεια, ποιο σκέφτη έχει στο μυαλό του <laughs> για <laughs> το Ιράκ. Τι θα βομβαρδίσει ειρηνικά. Αν είναι από εκεί, οι βόμβε είναι καλέ. Άλλο εκεί είναι οι Sorry, είναι για την ειρήνη. Μπράβο. Καμ... <laughs> bombing for the peace είναι η φάση. Ναι, εκεί πέρα. Ναι, ναι, αυτό ακριβώ. <laughs> το θυμάμαι από Ναι, ναι. Όσο για την ειρήνη ήταν οι βόμβε. Αυτό θυμάμαι, το λέγαμε σε έναν έκδοτο παλιά επί Ποιο είναι το σωστό, Ιράν Ιράκ. Ότι δεν καταλάβαινε. Εδώ έβαλε προσωστό. και την Ουκρανία. Εδώ έβαλε την Ουκρανία. Λίγο, το διευρύνει λίγο ο Μπάιντεν. Προχωράει mm -hmm. βέβαια η στιγμή. Είναι προχώ. Τον άκουσαν εκεί οι βουλευτέ στο Καπιτόλιο, χειροκρότησαν και προχώρησαν παραπέρα. Να φύγουμε λίγο από τον πόλεμο. Πάμε σε άλλα θέματα. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι από μια παλιά δικό εκπομπή τη Εμίνα Διγενή. Α. Όχι, δεν είναι δικό σου. <laughs> της Αν είναι δικό μου, να ξέρετε ότι είχε πολύ κρύο εκείνη τη μέρα. Εντάξει. Εντάξει, μην πα εξηγηθώ. Καταλάβαμε. Είναι Αύγουστο όμω. Το δικό σου βίντεο ε, σε ποια χώρα. <laughs> Εδώ Ελλάδα ε, που αποδεικνύεται. Ε, Και είναι ένα βίντεο που είναι η Μαρίκα Μητσοτάκη ναι. Σε μια παλιά εκπομπή της Εμίνας Διγενή Δεν ξέρω πως Κάνει μια καριέρα αυτό το βίντεο Μιλάει για τον Κώστα Μπακογιάννη η γιαγιά του Η Μαρίκα <laughs> Με τα καλύτερα Με τα καλύτερα λόγια Έχει για τον μια Κώστα... γνώμη η οποία γνώμη ναι. Βλέποντας Τον άνδρα και το, το, μετά, το μετά και το έργο του ανδρό και Έρχεσαι και, και τον φύσεις... κουμπώνι με έναν τρόπο, κουμπώνι. Να ακούσουμε τι είπε. Υπάρχει κάποιο στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο αχαήρευτο. Κόστο, <στονίκησαι> <Κώστας>, ο μοναχογειαράτη. <Μακογιάνας. στονίκη> <στονίκη> Να τα λέμε <έπω>, όλα <στονίκη> Να <τα καταγγέλουν. στονίκη> Πρώην αχαήρευτο. <στονίκη> αυτό δεν διάβαζε. Πώ είναι δυνατόν για μένα και έργο και στη ζωή μου. Είναι αυτό το παιδί 14 ετών. Στο Μαράθι της Κρήτης κολυμπάμ Παίρνει στο συντακτικό μηδέν <laughs> Κολυμπάμ <laughs> Του λέω Κώστα Η βάρκα είναι γαλάζια Πε μου σε παρακαλώ Τι είναι αυτές οι τέσσερις λέξεις Κάνε μια ανάλυση Και αρχίζει σκηνή. <laughs> <laughs> <laughs> το, η σκηνή Το ή το ή Κώστα παιδάκι μου <laughs> Το ή <η>, το <laughs> <laughs> Να σορκίζαμε <σου> <laughs> Το το το <laughs> Τι είναι αυτά Μα μέσα στο κατακαλόκαιρο ρωτήσεις πριν το... Περιτώ σου πω ότι δεν φτάσαμε στο βάρκα Βέβαια πού να φτάσουμε στο βάρκα που δεν ξέραμε το ή Δεν φτάσαμε στο γαλάζια, στο Ι είναι Πρέχα εκεί Και βγαίνω έξω και βρίσκω την κόρη μου την Τώρα Λέω την οποία έπινε ούζο Για παιδί μου, Ο γιος σου είναι αχαΐρευτος, ανυπρόκοπος Και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα Θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά Η Ντόρα θορυβήθηκε πάρα πολύ. Mm -hmm. Αλλά να σα πω και κάτι: Δεν μπορώ να καταλάβω πώ το σχολείο, επειδή ήταν έγκονο του Μητσοτάκη, η γιο τη Ντόρα Μπακογιάννη, που δεν ήταν τότε η Ντόρα που είναι τότε, σήμερα, τον πέρναγε, του έδινε βαθμό και έστω με το δέκα και δύο πόντου παίρναγε την τάξη. Το παιδί έπρεπε τότε να μείνει στην ίδια τάξη. Δεν έπρεπε να προπαθεί ποτέ ε, ε, το. Από πού να το πιάσει. Εμεί το κάναμε δήμαρχο. <χει> Αυτό το παιδί, νόμαρχοι, παλιότερα δήμαρχοι, ξέρω πώ. Περιφερειάρχοι, και μην το κάνουμε και κάτι άλλο. Φοβάμαι ότι θα το κάνουμε. Βέβαια. Αυτό αφορά μια συγκεκριμένη ηλικία. Ναι. Από τότε μπορεί τώρα μετά τα Ούζα να ξενασχολείται. Με τα Χακόπερ να, να, να του έρθει, να πήρε δασκάλου, να του αγόρασε τα πτυχία όπω κάποιου άλλου στο Εδώ Κολάμπια. Λέει, λέει, και λέει, Μαρίκα, το αγόρασαν ναι. τα πτυχία και τη, τη ζωή. Δεν ξέρω αν τα αγόρασε. Δεν ξέρω αν τα αγόρασε, ξέρουμε. Λέει Μαρίκα. Εδώ έχουμε papers όμω. Πρόσεξε τι λέει. Το έδειξε ότι η βάρκα είναι γαλάζια για να πει ρήμα, υποκείμενο κτλ. Τι θάλασσα δεν σκέφτηκαν να του πει είναι mm. γαλάζια η βάρκα ήταν θα γαλάζια. Ήταν και αν του έλεγε ότι όλη η θάλασσα είναι γαλάζια, είμαστε με στη θάλασσα, θα χανόταν. Εδώ δεν είδε τη βάρκα. Και αμήνε στο ή έτσι κι αλλιώ. Είτε θάλασσα έβαζε μετά, είτε βάρκα, αμήνε στο είτα. Αλλά λέει ότι πώ τον περνάγανε επειδή είναι μυτσοτάκι με 10 και 2. Τι βάση του βάζανε επειδή ήταν μυτσοτάκι. <laughs> Ούτε <laughs> καν άριστα. Τι να κάνουμε κατα... δη... δη... δη... να το τραβήξουμε. Μουλάχισε για πόσο να το τραβήξει από μηδέν το πήγε 10,2. Αυτό λοιπόν κάνει καριέρα, αυτό το, ήχητικο, το βίντεο και το ηχητικό. Δεν πέφτουμε από τα σύνοφα. Όχι. Όχι, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν πέφτουμε από τα σύνοφα. Και θυμήθηκα και ένα άλλο ηχητικό, πάλι της Μαρίκας Βίντεο. Για άλλον. Που μιλάει, ο για γγονό, μιλάει για γιο. Εσεί, όχι μόνο για την τώρα, και για τον Κυριάκο. Α, για αυτόν καθόλου. Δηλαδή ήταν σαν έπεσε το κεφάλι μου, άμα μου το Δεν τέριαζε στην... στο χαρακτήρα του κυριακού η Εγώ, πολιτική. πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω, στην τηλεόραση, στις ομιλίες του, απορώ. Και εμείς. Όλοι <laughs> <laughs> Όλοι. Η μάνα αυτούς ξέρει. Αυτός η, η μάνα ξέρει, ξέρει για αυτούς, mm. ωραία. Η οικογένεια δεν τους πιστεύει, δεν τους πιστεύει η οικογένεια. <laughs> εμείς... Πώ το διάλογο του πιστέψαμε. Ενώ υπάρχει ίδιο ηχητικό, αλλά δεν μα χωράει τώρα, που λέει για την τώρα ότι κάνει για την πολιτική. Ναι, ναι. Εντάξει, το βλέπει τώρα, έχει μια Πουρα... συγκρότηση. Διαφωνεί, συμφωνεί. Αν είναι να βάλει κάτω από αυτού του τρει. Την τώρα θα πρέπει να κάνει, δεν θα πει άλλον. Ξέρει τι λέει. Ξέρει τι λέει, λέει έχει αυτό το αδίστακτο, θα πει οτιδήποτε. Ναι, ποτέ, δεν, εντάξει, είναι εντάξει, ναι, πολιτικό μυαλό. Ο Κυριάκο μπορεί Απορεί βλέποντα τον Κυριάκο. Ο άλλο είναι ο Και μόλι τη ρωτάει η διγενή για τον Παγκογιάννη, ποιο είναι ο Χαίρευτο τη οικογένεια, κατευθείαν χωρί να λέει ο ε, Το έχει σκεφτεί δεν τώρα θα κάτσει να Δεν είναι στο μυαλό του. Είναι και μεγάλη διγενή. οικογένεια. Αν ψάξει, θε ώρα, αλλά κατευθείαν τη ήρθε ο Κώστας hey, Μπαγκογιάννη. Το να ξέρει. Τον Χαίρευτο το ξέρει. Θα πάμε σε αυτόν που απορεί, που απορούσε όταν ζούσε βεβαίω η Μαρίκα Μιτσουτάκη. Προχθέ στη Βουλή. Παρεπιπτόντως μιλούσε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά είπε κάτι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν το καλοκαίρι είχαμε τις καταστροφικές περκαγιές και κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουμε τη στην Αθήνα και να μην πέσει η μισή χώρα σε blackout, αντιμετωπίσαμε πράγματι ένα πρόβλημα ως προς τη συνολική δυναμικότητα του συστήματος να ανταποκριθεί. Γιατί, διότι εκείνη την εποχή Κύριε τις μέρες είχαμε πολύ μικρή συνεισφορά από ανανόσεων ποιε ενέργειε γιατί πολύ απλά δεν φυσούσε καθόλου. Γιατί πολύ απλά δεν φυσούσε καθόλου. Δεν φυσούσε. Φυσούσε ή δεν φυσούσε. Είχαμε μικροκλίμα. Είχαμε εμποδόλοι τι φωτιέ ή όχι. Εδώ είπε στη Βουλή προχθέτω δε ότι δεν φυσούσε και άρα με τι ΑΠΕ οι ανεμογενήτρε δεν δουλεύανε. Τότε φυσούσε για να <laughs> <laughs> τότε, για να καλύψει τι φωτιέ και πάει στο κέντρο τη πυροβαστική και είχε πει. Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Και η νύχτα που έρχεται είναι απειλητική. Αύριο περιμένουμε ισχυρού ζητικούς σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Δε καθόλου. Αύριο περιμένουμε ισχυρού ζητικούς σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Μιλάμε για συνθήκες πρωτόγνωρες. Καθώς έχουν προηγηθεί πολλές μέρες έντονου καύσωνα που έχουν μετατρέψει ολόκληρη τη χώρα σε πύριτα αποθήκη. Δε καθόλου. Κάτσι, περίμενε, δεν φυσούσε. Αυτό είναι προπαγάνδα τώρα. Μαρίγιος. Αύριο Περιμένουμε, δεν ξέρουμε αν ήρθανε. Δεν είπε ότι εκείνη τη μέρα που είχα πει για όχι το αύριο οι ανεμογεννήτριε δε δεν κουνιώτησαν. Δεν Έβαλε στο ηχητικό τη προηγούμενη μέρα. Το αύριο, που είναι η απάντηση. Ε, φύσηξε τελικά. Το ξέρουμε. Απορό, Μπορεί να τον κορόιδεψαν. Με, με βαθιά τέχνη οι μετεωρολογική να τον κορόιδεψαν. Mm. Και να του πάρει αύριο θα φύσηξει και να μην φύσηξε. Άλλωστε, δεν φυσάει ποτέ βράδυ. Α, επίση. Είναι Ποιο να το περιμένει. <laughs> Ότι όπω δεν χιονίζει βράδυ και διάφορα τέτοια. Καθόμαστε τώρα και εμεί εδώ και μετράμε τι λέξει. Δηλίζουμε τον κόνο, παντού. αλλά λέγαμε. είναι η ευκολία που σε δουλεύουν. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν έχουν και μια συνέπεια. Αυτό αυτό ανέ... ο κειμενογράφο δεν τα βάζει κάτω. Να πει: Μήπω το έχουμε πει αυτό το νερό. Όχι. Αμα κάνει έτσι, θα πρέπει, πρέπει να του γράψει post-it αντί για λόγο πέντε σελίδων. Mm. Αν αναφερέσουμε τα ψέματα, τι ανακρίβειε και όλα αυτά, τι θα μείνει να σα. Είμαι ο πρωθυπουργό, σα. Που ισχύει Θα κάνω ό,τι μπορώ. Δηλαδή είναι ο Θεό Δεν είναι ψέματα, είναι ο Όρκο Πρωθυπουργό. Ναι, ναι, ναι, Ο Θεό Βοηθό που είπε και ο οικονό Και Α, για όλα ναι. αυτά τα ακραία θέματα ισχύει και για τον πόλεμο. Αυτά λοιπόν τα ωραία μετά φυσούσε και μετά δεν φυσούσε. Φτάσαμε στο τέλο. Ήταν η Ελλοφαίρεια γιατί... τη Πέμπτη, νομίζω δεν το είπαμε και δεν ξέρω αν ο κόσμο κατατοπίστηκε. Αλλά ήταν η Ελλοφαίρεια τη Πέμπτη. Έχουμε το και το το λαό, μα πάει στη διαφημίση, στο μετά τα υπόλοιπα Γεια σα. Έλα ρε Αποστολή του και του η μπαταρία Πανα μου φεσκευάζει ο κουνούμενο Σιγά την μπαταρία Έλα ρε γάμω την τρελά μου και είμαι και στη δουλειά και την έχω κάνει Τι δουλειά κάνει Οικοδόμο, τι άλλο, τι θέλει Οικοδόμο, οικοδ... ανεβρέχει Πού να πα τώρα στην οικοδομή Στι <ΣΣ> οικοδομέ δουλεύουν Τραγουδόντα τα παιδιά Βρέχει εδώ πρέπει να έχει ο Άδωνης Να δει τι σημαίνει η δουλειά Τέλος πάντων, ξεκινήσω από τα πάντων Δεν ξέρει ο Άδωνης, τι σημαίνει δουλειά oh. έλα, σε, Που έτω. έχει λιώσει Να πουλάει νανογιλέκα και βιβλία του Χίτλερ Αυτό να μου πει. Σωστό έλα να σου πω θα ξεκινήσω από τα σοβαρά Ο Κυριάκος Φασιλτάκης Κάνει συμφωνία με την Βουλγαρία Για την Αλεξανδρούπολη Για πυρηνικό σταθμό Θα μα βάλει σε Μπελάδες Και θα χάζουμε και το νησί μου. Ποιο είναι το νησί σου? Δεύτερο, Ο Ισάμο, πιο άλλο. Λοιπόν, δεύτερο σενάριο είναι ο Παράκασο Ειρηδαίο. Θέλω να μα πει το 4 πώ έγινε 34, και επιμένει να μα πάει τα αρχάκια και φένα προσωπικά. Και να του πω ότι εφόσον είναι έφερη καλύτερη διακυβέρνηση με τον Καμένο, καλά είναι να κάνει και με το Κεντριάκο το φακιστάκι με μεράκι mm. Πυλιά πολλά. Σε αγαπάω. Να είσαι καλά, δυνατά παιδιά και αλληλεγγύη στου ανθρώπου. Πρέπει να μάθει ο κόσμο να απαιτεί. Καταλαβέ, αυτοί που βάλανε τα 42 δισεκατομμύρια. Διεξιόντας... Να απαιτεί ή να επαιτεί. Το να επαιτεί το έχει μάθει α... χρόνια τώρα. Όχι, απαιτεί όπω ζητάνε, ζητάνε, ζητάνε οι βιομήχανοι και οι μεγάλε εταιρείε και κάνανε καταθέσει 42 δισεκατομμυρίων. Να απαιτεί και ο κόσμο. Λοιπόν, έμαθα ότι ο Μπιτσοτάκη, ο Πάσχα, θα δώσει 300 ευρώ στου συνταξιούχου. Ο Τσίπρα όμω είχε δώσει 450 σε ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Καταλαβέ. Να μάθετε, παιδιά, να απαιτείτε. Εντάξει, όπω οι βιομηχανοί. Οι βιομηχανοί απαιτούν. Μας δουλεύεις. Απαιτούν. Δεν απαιτούν. Δεν χρειάζεται δε να πούν τίποτα. Έτσι ρε. Πάνε, πάνε, πάνε, πάνε, πάνε, πάνε τα τσικώ από μόνα τους και τους τα δίνουν. Ε. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Γιατί όταν δεν θα είναι πρωθυπουργό, κατάλαβες θα περάσει από, το, από τη βιομηχανία να πάρει και ένα δωράκι και αυτός και τα παιδιά του. <ΣΣ> Να σου πω, Δόση Αποστόλη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, θα πρέπει να διαλέγουν οι λαοί το χασάπι που θα του φάξει πιο ησυχά. Ε, ναι, πώ θα γίνει. Θα πα το χασάπι στον όποιον είναι, θα πα αυτό που θα σου προσέξει το κρέα. Εντάξει, βέβαια, δεν αυτό δεν έχει άδικο. Θα πα αυτό, αυτό που είναι πιο καθαρό, που δεν θα έχει κομμάτια κρέατο στον μπάγκο πάνω από προηγούμενο, δεν θα έχει αίματα, δεν θα δει το αίμα. Τα έλεγε ο Μπρέχτ. Α, μπράβο. Μεγάλο ο Μπρέχτ. και ο Μπρέχτ και όσοι έχουν περάσει τον Μπρέχτ. Λοιπόν, λοιπόν, δηλαδή... Πόσοι Βέβαια, τώρα τι να σου πω. Α τι... πούμε, για πε τώρα. Να σου πω τώρα, δηλαδή, το 99 που έλεγε ο Κλίντον ότι είναι δημοκρατικό το ΝΑΤΟ και σκέφτεται την ελευθερία των λαών, την ισοπαίδωσε. Αν δηλαδή η Ρωσία αποφασίσει, δεν είμαι με τον Πούτιν, δεν είμαι με την εισβολή του και με καμία δύναμη, είμαι με του λαού όλου να είναι ενωμένοι χωρί κανέναν υπεριαλιστή πάνω από το κεφάλι του και να μοιράζουν τη γη κατά δοκούν, για να παίρνουν τα δικά του εκ τη δικιά του ηλία. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Πάλι ή θα την πληρώσουν την ύφη γιατί 8 χρόνια κανένα από αυτά τα παπαγαλάκια γιατί εγώ άκουγα τον Αβγερίνο προχθέ και έχω και σόι εκεί πέρα του που είχαν σκοτώσει κόσμο, που είχαν σκοτώσει Εβραίου, που είχαν σκοτώσει κομμουνιστέ κυνηγάζανε του πάντε. Κανένα παπαγαλάκι δεν έχει πει ότι 8 χρόνια η συμμορία του Αζόφ είναι ο Ναζί και σκοτώνανε και, και καθαρίζανε και του είχαν στα όπα όπα όλη η Δύση και οι δικέ μα οι κυβερνήσει δεν είχαν ακούσει κανένα να πει τίποτα. Τώρα όλοι λένε ότι η Ρωσία είναι ο Πώ θα λέω, Κακό ο, ο δίμονα. κάνει ό,τι κάνει. Κακό το κάνει. Το ξαναλέω, Κακό το κάνει γιατί την πληρώνουν οι λαοί. Πολύ κουτσουμπίτσα πληρών... μου έχει βγει, Πολύ κουτσουμπίτσα. Κομμουνίστρια είμαι εσύ. Ε, ε, δε, με αυτά δεν μπορώ. Δε, δε, δε, δε, δε, γιατί εσύ, Αποστόλη. Τέλο πάντων. Γιατί αυτή, δε, η, εσύ δεν είσαι με του λαοί, οι λαοί δεν την πληρώνουν. Πάντα οι λαοί δεν την πληρώνουν. Πώς γιατί, δεν ξέρω τι πληρώνουν οι ηγέτε, οι επιχειρηματίε, οι Για σε παρακαλώ. Μα ποιο πάει μπροστά, ο τόπο, ο πλανήτη με του λαού. Ορίστε, οι λαοί μπλέξανε. Α, sorry, μπατλάκα, πώ έκανε. Λοιπόν, δεν θέλω τίποτα. Πώ το λένε, Οπότε το συμπέρασμα ποιο είναι. Μ' αρέσει, Το συμπέρασμα είναι άστο άστον. Παπαρατσένκο. Παπαρατσέγκο, ώρα ξέρει τι λέει ο κουκυβάσταρα, δεν τον ακούει κανεί. Μου αρέσει. Αραμπάδε και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια. Μια παντόφλα στο κρεβάτι. Βάσανα που έχει αγάπη. Ωραία που είναι λιβαδιά, Χωρί καμιά αιτία.